Στοιχη 23-27 Ο κύριο Ζητεί Αυταπάρνηση, η αξία τη ψυχή. 23. Έλεγε δε προς όλους, Εάν κανένας θέλει να με ακολουθεί ω οπαδός μου, α διακόψει κάθε φιλία και σχέση προ τον διεφθαρμένον εαυτό του, και α λάβει την σταθεράν απόφαση και σταυρικών ακόμη θάνατων διεμένα υποστεί, την απόφαση δε αυτήν α ανανεώνει κάθε ημέραν, νεκρώνων τα πάθη της αρκό, και α με ακολουθεί μιμούμενος στο παράδειγμά μου. 24. Μη διστάσει δε πά να προβεί τις αποφάσεις και θυσίες αυτάς. Διότι όποιος θέλει να σώσει την πρόσχερον ζωήν του, θα χάσει την πνευματικήν και μακαρίαν ζωήν του μέλλοντος. Εκείνος δε που θα χάσει τη ζωήν του δια την πίστην του και υπακοήν του εις αυτός θα σώσει την ψυχήν του εν το μέλλον τη δύο, όπου θα κερδίσει την αιωνίαν ζωήν. 25. Εκείνη δε ισοτηρία είναι το παν. Διότι, τι ωφελεί το άνθρωπος εάν κερδίσει όλων αυτών των υλικών κόσμων, υποστήδε πλήρη απώλειαν ή έστω και μερική ζημιαν στην πνευματική ψυχήν του, η οποία είναι ο κυρίως εαυτός του και η οποία ως πνευματική και άφθαρτος δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά. 26. Θα χάσει δε την ψυχήν του εκείνος που δεν θα υποστήδει εμέτας θυσία αυτά διότι οποιοςδήποτε εντραπεί εμέ και τους λόγους μου επιρεαζόμενος από τα περιφρονήσεις και τους χλεβασμούς των ανθρώπων του κόσμου θα εντραπεί αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου και θα τον αποκηρύξει όταν θα έρθει με την δόξαν την οποίαν ως θεάνθρωπος κριτή θα έχει αλλά και με την δόξαν του Πατρός του και των Αγίων Αγγέλων που θα τον συνοδεύουν ευλαβώς και θα τον υπηρετούν 27. Σας λέγω δε αληθινά ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατον προτού να είδουν να καταλύεται κατά την καταστροφή των Ιεροσολύμων και του Ναούτων η παλαιά τάξη και διαθήκη για να θεμελιωθεί με δύναμη ακαταγώνιστον και υπερφυσική η νέα θεατάξης εν το κόσμο την οποία θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ως η άλλη βασιλεία του Θεού επί της γης.